Él ha hecho un problema, Lecárez. Él ha Είναι ένα πρόσωπο επικαιρότητα, ξέρω εγώ. Α που το κάναμε το μασάλι, δεν παραδείξαμε. Εδώ η οικογένειακή Δεν είναι να μην μπορεί να πληρώσει τη δευτερική. Επίση δεν μπορεί να, να τα είσαι στα πελάτε. Αυτό είναι σεξουαλικό, συγγνώμη. <συσχελί> <συσχελί> δεν είναι ακριβώ. <συσχελί> δεν είναι σεξ, είναι στο σεξ. Ναι, ναι. Αλλά δεν είναι το αυτό, γιατί το κάνει η κυβέρνηση. Με τι πολιτικέ τι. Δεν είναι εντό οικογένεια, μην μελέτε. Εκεί θέλω να φτάσει στο λοιπόν. Έστω εγώ για να τελειώσει. Γιατί να μην δέχονται και αυτό τα μπιστα που βιάζουν τον Έλληνα πολίτη. Εδώ και δεκαετίε. Ε, δεν είναι βία το να πας, διακοπές στα παιδάκια σου, τώρα μην, μην μπορεί να πα διακοπέσει τα σου. Τα να μην κυρώσει τη να μην μπορεί μέχρι τι 30 του μήνα. Ή είναι, ρε παιδί μου, ενδιοικογενειακή <συστα> δεν είναι όμω. Ναι, είναι πολιτική που ενάγεται από Ε, η πολιτική, ναι, δεν δε το προκαλεί δε εσύ στην οικογένεια. Δεν την ψήφο που δεν το προκαλώ, δεν καταλαβαίνω. Α, ένα, ένα, μ' το τάζει. Εσύ δεν πανέχει το παλιγάρι, αποσύρει. Να τα. Άρα <συστα> <συστα> καταλάβουμε και την ψήφο σου. Α, μπράβο. Άρα λοιπόν και καταλήξαμε αυτό που σου Αυτοί είστε Μπράβο Αυτοί είμαστε να αταξίζουνε Ναι, γεια σας Γεια σας Ελληνοφρένεια Ήθελα να πω ένα γνωμικό από το σοφό ελληνικό λαό Α, τε πες Ο Παίτς Ο είναι τρία πράγματα Να προσέχω που βάζω την υπογραφή μου Την ψήφο μου και κάτι άλλο που δεν θέλω να το πω στον αέρα Πουλάκι λέγεται Πουλάκι λέγεται Πουλάκι ξένο ξένο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 Και βάλανε το πουλάκι του σαλού και την ψήφο του. Μπερδεύσε από τι τρύπε. Μπορεί. Στη Λατινοπούλου, στη Λατινοπούλου, ξέρω τι λέω. Και δεν καταλαβαίνω, αφού το αγαπά τόσο πολύ, το αξίρι στο πόδι σου, Εγώ, γιατί πρέπει να το δω. Η είναι για τον Μπούτσο. Ό,ψυγγνώμη, oh, τόπα, κόψτε, το βάλετε μπίθο. Εγώ πι, νομίζω είναι για Ινστιτούτο κι αυτή, αυτή. Τι μονοτσίπρα. Απλά αυτή είναι για Ινστιτούτο άλλου είδου ομορφιά. Να μαζέψει, ότι μαζεύετε. Οι γυναίκε μένουν αξίριστε, προβάλλουν το ότι είναι αξίριστε. Και όλο αυτό θέλουν να δείξουν ότι είναι φυσιολογικό. Mm -hmm. Δεν είναι, είναι αποκρουστικό. <Δυλιο> Η Ευρωβουλή <Δυλιο> δεν είναι. Έλα, Αποστολή μου! Έλα. Έλα, ρε! Έλα! Έλα, Αποστολή, τι μου κάνει, ρε! Καλά, εσύ! Καλά, Αποστολή! Δεν έβγαινα τόσο γι' Φοβάμαι ότι πάει και φυλακή! Ο, δεν έχει δει! Γιατί τι έχει να πει? Έχει βάλει ρουφιάνο στο ένα μα, Να μα, Βίγαινο φυλακή! μα λέμε κάτι κάκο! Πό, και πέσει τώρα, σε νοιάζει!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 Καιρότερο. Καλά, το ήταν και χαμηλά ο πύχη, δεν ήταν Μπον, δύσκολο. Τέλο πάντων. μόνο Ο Κασελάκης? Μόνο, όχι. Ποιο? Μόνο εάν ο Σαμαρά πάρει δέκα από μέσα θα πέσει αυτό. Ναι, τα νετάρισε. Μόνο Σαμαρά. Και εσύ να ελπίσει, Κακομύρι μου. Wow, που θα λέγει ο κύριο Βαρουφάκη. Πού είσαι yeah. τώρα, τι ψήφισε. τώρα, δεν, δεν αλλάζω Α, σε πάνε, Αυτό κάνουν Θε χειρότερο το κολοπαζόχο. Εφοπλιστές αριστερούς, το σωστό. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Καμπίσα τιάττχο, πα πα πα πα πα. Ναι τώρα Τι σου πτέχεια. Όταν την βζήφες για την πνιμονιάτις, σάρεσε. Ναι, πογράψε λεδώστε, περίσω στις δένδρες. Ναι, ναι, αυτό σε μάρεν τώρα. Άσε μας κουκέλτσά μου. Ναι. Έλα για. Ελένη Παρασκευή, να το. Ε, τα λέω εγώ. Πήγα και φώναξα όπω η μερώτηση. Πήγε στο. Σε είδα στο Gay Pride, Μπορεί. Δεν πελάγωσε εκεί πέρα. Δεν έβγαλε. Άφτρε μέσα στα μαύρα που έβαλε. Με είδε, με είδε. Σε είδα, Μπορεί. Σε είδε. σαν το χάρο, είσαι εκεί πέρα στη Μαυρίλα. Πήγα και φώναξα στο Gay Pride 2024. Τι φώναξε. Το Σύνταγμα και φωναξε. Τι φώναξε, πε μου. Παρέλαση των άρρωστών στον ανώμαλων Gay με μια εικόνα. Χριστού πήγα! Opa. Κόνα του Χριστού! Ναι! Και... Μήπως ξέρετε! να την πουλήσει? Μόνο ο Χριστό θα μας σώσει! Μόνο Δεν Χρι... είμαι σίγουρο! Επίση με κανοείτε, Ινδί και Γάλβο ηλιατών! Δεν είχε ουρά... κανένα τυχερό στο Gay Pride! Ω το Θεό, είστε τον δρόμο του Σατανάτζη! Βρήκε γκόμενα! Οι γκέοι είναι άρρωστοι! Βρήκες. Γκόμενα, βρήκε! Δεν γέννιονται έτσι! Ο σατανάς μπαίνει ε... μετά μέσα του! Μπορεί δεν κάψω σε το πράγμα σου τόση ώρα με στα μαύρα εκεί πέρα που ήσουν. Και τη γυναίκα, τον να Μόνο ναι, εντάξει, άστον άντρα και τη γυναίκα τώρα. Έπλασε τρίτο φίλο του γκέι. Γιατί πού ξέρει, είσαι γη στο εργαστήριο ζαχαροπλαστική τώρα που έπλασε. Μόνο γκέι. Και ξέρει το... τι έπλασε. Γυναίκα, τον άντρα. Έχει φίγει το Έχεις να... video, την ώρα τη πλάση. Γεννιέστε, τι δεν γεννιέστε. Μετά μπαίνει ο Σατανά μέσα σα. Ντροπή. Μπορεί ακόμα να βρήκε τώρα αυτά. Βρήκε καμία με καμιά βεντάλια να σου κάνει αέρα στο πράγμα. Έχω μια βεντάλια και κάνω αέρα στο μυθί μου. Είστε γόμβα στο Τα σόδωμα είναι πολύ μεγάλη. Θεωρήθη Ε, καλά τώρα. Τι σε εννοείσαι. Τι λέω εγώ τώρα αν έβαλε λίγο γκλίτερ πάνω σου. Αν δοκίμασε κάτι καινούριο και εσύ μου λε τώρα βλακεί. Θα πάτε στην κόλαση, κόλαση. Δεν και τι μαγιά σα θα πάμε στην κόλαση. Τι θα γίνει, τι θα αλλάξει. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αματία η ομοφυλοφιλία. Τα σόδωμα. Πόσο μεγάλη αματία. Καταστράφη... Είναι μεγαλύτερη από την παιδεραστία. Τι αρσενοκίτειε δεν υπάρχει. Βόμβα... Να τι βγάλουμε να τι μετρήσουμε τι αμαρτίε. Είναι βόμβα στο έργο του, φέρνει. Εγώ είδα ότι σε κάνε χάσει τα παιδιά στο πράιντ. Α... Μπορούσα να σου πετάξουν ένα ουράνιο τόξο πάνω σου, ένα κασκόλ, κάτι τίποτα εκεί στη μαυρίλα. Εκεί στην κατφίλα μέσα εκεί ήθελε. Μελαγόλα, μεσημεριάτικο. Άσε με ριά. Να... Τι παριστάνει, Μωρή, το ηλιακό πάνελ. Τι Μα... πήγε να κάνει εκεί πέρα. Τι βλακία, βρέ, Εγώ λέω βλακίε. Για... Τι πήγε μπορεί να κάνει εκεί πέρα με ήτανε. Για... Περιφορά τη εικόνα έκανε μόνο σου. Δροπή σα είστε του σατανά του διαβόλου. Δυμένη εξάτμιση. Τι ήθελε να κάνει. Όλαση. Είναι αμαρτία να παντρεύεσαι. Είναι αμαρτία να έχετε παιδιά Γιατί τρίτη. θα το κάνουμε έτσι ανήπαντρε. Και... Ό,τι θέλουμε θα καρμάει Είναι... η Είναι μεγάλη αμαρτία. Φώναξα και εναντίον του βλάστη μου. Να και αν φώναξε, να και αν δεν φώναξε. Εμεί το κάναμε. Υπέρ εναντίον... Και τα καυτά σορτσάκια βάλαμε και την παρέλαση την κάναμε. Και τον άγνωσο στρατιώτη η Ορθόδοξη τωλιάδε εννοώ. οικογένεια που την έφερε αυτό ο γκέι, ο άρρωστο, ο ανώμαλο, ο Μητσοτάκη. Αυτό το νόμο φώναξε και εναντίον αυτού του νόμου. Άμα εντάξει, τότε τέλο. Δεν ήξερα να είσαι φώναξη αυτό για τα εργασιακά, φώναξε τίποτα. Μπα. Πλάσιμο των εργασίων. Άμα είναι άλλε και για τα εργασιακά, κατεβαίνει που κατεβαίνει. Την ελληνική ορθόδοξη οικογένεια. Τέλο πάνω τώρα, έλα, βαρέθηκα. Άντε, γεια. Τη φωνή του ηλεκτρολόγω σε όζε ζωέ που έχει. Συμφωνώ όζω οι του ηλεκτρολόγου. Δεν θα η... ακούσω άλλο. Γιάννη μα θέλει στην κόλαση επειδή είμαστε με τα ουράξο και τώρα δα... δα... μα στείλει και ο ηλεκτρολόγο και ακούδε τη φωνή του. Μίλησε εκεί με... την ώρα που ήρθε το UFO και γυρίζα. Ποιο είναι ολεκτρολόγο, παιδί μου. Στο και... άκτο εδρολικό, ξέρα μου. Προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη. Ο Έχουμε και τον εξογίνο του ηλεκτρολόγωνο. Ναι, έχει δει το UFO σε μεγάλο άσπρο σύνεφο. Και που είναι αυτό τώρα. Μίλησε στο και... τόπο. Δε μου το έχει στείλει αυτό Στην τουμάνια <εκοίκαι> είχε κάνει όμως Δεν εξηγείται <στοί> αλλιώς Πώς το είδε, είδε <στοί> <α, ε>, όραμα <στοί> Ο άλλος είδε την <στοί> κοργό <το> να περπατάει Στιγμιότυπα σκάει ράδιο Στιγμιότυπα 19 Η ψέκα πάει σύννεφο, έλα γεια Ναι, καλησπέρα, τι κάνατε, καλά. Καλησπέρα, καλά. Αποστόλη σου κάνει. Να σου πω, ξέρει πόσα χρόνια θα ακούω. Όχι. Από τότε που ο Τσιμάκο έδινε μια ώρα εκπομπή στο Skype. Και να σου πω και κάτι άλλο που θα το θυμάσαι. Είχε πει ένα δυνατό του Oscar White. Πώ περιμένετε να φτάσει τα αφού δεν ξέρετε που πηγαίνετε. Να καταλάβει πόσα χρόνια σ ακούω, καλά ετσι. Ούτε που το είχα πει αυτό. Το μόνο που θυμάμαι είναι πότε είχε εκπομπή ο James. Όχι αυτό το εις πήκε. Εις πήκε άλλο ένα. Ε, πολλά. Ναι, δεν θα λες, τώρα, τα, α... τα παλιά. Είδαμε τώρα Ναι, τα είπα Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ η Αθένα για την εκμομή σαφού ακούω αρελή ταξί είμαι Αυτά Να είσαι καλά Είχω κάνει καλή πρόοδο στα ελληνικά Δεν είμαι από εδώ, ζω εδώ πέρα, τρία χρόνια τρια, Α, όπου είσαι Είμαι από νότια Αλβανία Έχω δύο μεγάλα παιδιά Δόξα τω Θεό είμαστε καλά Και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχω γίνει πρόσφατα και παππούς Α, ωραία Α, Χάρηκα πάρα πολύ που σε Καλά. Αγια, αγια. Μόρι χωρομιλάω γυμναστήρια ακούω σήμερα. Κύρα λο, Μπριτζίτα. τα άσυμα Το λομπιτζίτα μου ό, πανε, είναι δικό μου. Μη μου παίρνει τα δικά μου τα λεγόμενα. Άμα δεν <τον> το λε, <laughs> είναι <σχ> δικό μου. Να σου πω ρε Μαλάκα. λένε για μένα. Ω λέμε ο Μπαρμπαστάτη πήρε ο Μπαρμπαμπάφο. Ε, -μπάφο. Που πας να μιλήσει, Ρε Μαλάκα, για μένα αν έχω μυαλό, δεν δεν έχω Είσαι. Ξέρω τι δεν έχει. Τρεμουνό, πάνω και γιατί του βγάζει ρε μαλάκα. Καλά, δεν είναι βίσκο άνθρωπο, εντάξει. Απλά ρε φίλε. Α του πάφου ρε μαλάκα. Φαίνεται από την ομιλία σου ότι θε κάνει και κριτική. Εγώ κάνω και πλάκα. Λέω και τα αστεία. Μετά γελάμε λίγο να πούμε. Εντάξει. Οι άλλοι μαλάκοι στο πίνουν σοβαρά. Και μετά μετρήσουμε τα AQ μα εδώ. εδώ. Δεν πήραμε μετρήσουμε τα AQ μα. Πήραμε μετρήσουμε τα πουλιά μα. Ε, ναι, γιατί oh, δεν συμφέρει τώρα α, τα AQ δεν συμφέρει. Το ξέρω. Ε, δεν συμφέρει ρε μαλάκα. Βγάλει τον έξω να δούμε πόσο την έχει. Πόσο την έχω. Α γεια μη μη μη Να ξέρετε, λοιπόν, το Χάρβαντ έχει δώσει. Εξωγήινος ζουν ανάμεσά μας Ζουνε υπόγειες βάσεις υποθαλάσσεις Να το μασόνικη εξογίνη. Το Harvard Και το τραγούδι μέστης τις υπόγειες στο S Δε μας ακούς που τραγουδάμε Με φωνές ηλεκτρικές Στα... Μες τις υπόγειες στο S Τι έχει σαφές στο έχει Αυτό θα πει ότι κάτι θα δώσουν στον Μασόνους, κόσμο Μασόνους, Και επειδή είναι αύξης Μασονία άχθηση... με λαχτάρα, με λαχτάρα. para mas냐 sumo Pero só na sinapise que está To égra oi Asega puta dela Αποστολή. Ναι. Η Συρζέα είμαι. Μην νομίζω ότι είμαι η και με αρχίσει τα γουτζουγούτζου. Δεν νομίζω. Βρήκα τη διαφορά. Κάτι νιώθω στο μάχη μου. Ναι, ναι, ναι, ναι, γι' αυτό. Ναι. Και τα που το και το γυρνάνε Ωραία, αχ, ναι. Ωραία, ναι. ναι. ναι. Λοιπόν, όσο εμεί ασχολούμαστε με την κυρία Λίτρα και την πρώην, την ν, φαντάσου τώρα, η κυρία Λίτρα η Γιατί στην κεντροαριστερά, και αυτός να Θα πάρει κάτι νούμερα, κάτι ναι, <συμφεύτες> ναι, ναι, λες μεγάλες κουβέντες και σε έχω μετά από λίγο καιρό και μου <συμφεύτες> λες <συμφεύτες> επιτέλους <συμφεύτες> επέστρεψε <συμφεύτες> το κεφάλαιο. Εγώ με πρώην δεν έχω καμία σχέση. Μπρο, καλά, καλά καλά. Λοιπόν. Άμα <συμφεύτες> γίνει <συμφεύτες> branding δεν είναι πρώην Είναι καινούριο προϊόν. Και ο Τσίπρας να προσέχει πάρα πολύ καλά, γιατί εκεί που λέγαμε ότι θα γίνει ο του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ Ο Όχι, ο Το χόντρι να αντιγεί. Αποφάσισα λοιπόν να διαμίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Να σου πω Μαλάκα, ο Κασελάκης τι σου λέγα. Τι σου λέγα, Μουνάκη, σε ένα χρόνο. Ο Κασελάκης ήταν στο Μητσοτάκι, θα του έχει απολύσει όλου. Δεν θα μείνει κανένα. Όλου του κοπρίτε εκεί του ΣΥΡΙΖΑ. Θα διαμίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα μα τιματήσει κανεί. Και γάμπησε τα στο Μητσοτάκι του Χρόνου, Υπουργό Οικονομικών. Μαλάκα, θα με βγάλει του χρόνου και θα γίνουμε διάτσιμοι. Έλα. Μακάρι.